Ερμηνευτικών σχόλων του κεφαλαίου Ιωτα Δέλτα στίχη 1 -20. Η απεσία εικόν τη κυριαρχία του Αντιχρήστου παρακολουθεί υπόσκηνήσει κανεί να ενισχύσει του πιστού, όπω αγαίνεται και το κεφαλαίο. Το αρνείο παρουσιάζεται επί του όρους ιών της επηγής εκκλησίας περιβαλλόμενον υπό τον 144.000 των εντοζήτα κεφαλαίων σφραγιστησών και προορισμένων δια την κρίσιμο ταύτην φάση του αγώνος κατά του αντιχρίστου. Είναι η εκλεκτή μερή πιστόν πιστών η αποτελούσα ήδη το εξόχος εκλεκτών μέρος του λαού του Θεού και του αρνείου, η εκ του Ισραηλιτικού λαού αφορισμένη και γεκλημένη, η διαφυλαχθής από παντός μολυσμού επιμηξία προς τα έθνη και αποτελούσα την δια του αίματος του Χριστού εξαγειαστήσαν καλλιέλεων και εγκεντριστήσαν εν τη Ιδία Ελέα, τις οποίας η ρίζα Αγία προς Ρωμαίους κεφάλαιο Ια στίχος 16-24. Φωνέ η προαναγγελούση την καθάπασαν την οικουμένη αναγγελία του Ευαγγελίου, ο περίθεση όλο τον κόσμο και την προσεκύζουσαν κρίσιν καθην πίπτημένη Βαβυλών, η πόλις η υπό από τις παλαιάς δρόμους και αποτελούσα το κέντρο της πολιτικής, κρατικής και πνευματικής αντιθέου δυνάμεως. Επέρχεται δε τιμωρία των υπηκόων του αντιχρήστου και εξοικονίζεται η προσεγγίζουσα κρίση. καθήν ο Θεός, ως διαθερισμού θα περισυνάξει τους ειδικού του εναποθηκεύων αυτούς ως ήτων πολίτημων, θα καταπατήσει δός εν τριγητό, εν τυλινό της οργής αυτού τους υπεναντίους.